Τα πιξού τικάνα να να το Μορφία σου δεν έχει καμία τσιγκάνα Μαρία, τσιγκάνα Μαρία και αυτά τα δυο σου τα Υπότιτλοι AUTHORWAVE Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα τη Πέμπτης. Καλώ ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Σκονισμένα Διαμάντια του Radio Music Heaven. Mm. Και καταρχήν ευχαριστούμε τον Χόρχε που μα κράτησε συντροφιά την προηγούμενη ώρα. Και μας μάγεψε με τις επιλογές του Ναι ναι ναι η μαγεία ξεκίνησε από νωρίς σήμερα το απόγευμα Και στην προηγούμενη εκπομπή Μας έβαλε πάρα πολύ ωραία τραγούδια Μας έκανε και κάτι παιχνιδάκια εδώ πέρα Ένα διαγωνισμό μεταξύ φάλτσων και ε, κουλτουριάριδων Χάσανε, Χάσαμε εμείς οι φάλτσοι Οι κουλτουριάριδες μας κερδίσανε Δεν πειράζει περαστικά μας ε, Έτσι λοιπόν η μαγεία ξεκίνησε από νωρίς το απόγευμα Α, θα συνεχίσει τώρα στη δικιά μας την εκπομπή Και μετά θα πάει ακόμη παραπέρα ε, Γιατί στις μία η ώρα ξεκινάει η ελκιώνη και με τις δικές της επιλογές Οπότε μαγεία συνέχεια που λένε σήμερα Λοιπόν με τη μαγεία θα ασχοληθεί η εκπομπή σήμερα Και στο μικρόφωνο θα είναι ε, Τώρα να μην με πω η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων Γιατί η Αλίκη δεν με λες αλλά έτσι για μια Φάτα μόργανα; ε, Το έχω Τη στήριζω φιλόδοξα αυτήν Με τη Φάτα μόργανα Λοιπόν στο μικρόφωνο Και στα μαγικά ρεμπέτικα Η κατακόσμων διαδικτύου Με την μέρι Όμικρον Τα μαγικά φίλτρα Της νυχτερινής σα αποπλάνησης Είναι έτοιμα Τα έχω ήδη σερβίρει Τα έχω βάλει μέσα σε ασημένια τάσια Λοιπόν πάρτε όλοι από ένα. Και πάμε όλοι μαζί για άσπρο πάτο και φύγαμε. Πρώτο τραγούδι σήμερα με την Άννα Χρυσάφη, Τιμή γιατί η Άννα Χρυσάφη έφυγε από τη ζωή πρόσφατα, το διάβασα προχθές αυτό στο διαδίκτυο, σε ηλικία 92 χρονών. Της ευχόμαστε όλοι μαζί καλό ταξίδι. Μας χάρισε πολύ ωραία τραγούδια. Και αυτό που θα ακούσουμε τώρα συνοδεύει τον Βαγγέλη Περπινιάδη, είναι μεταγενέστερο, είναι του 54 τραγούδι. Μου πάνε βαθιά στην αραπιά ότι υπάρχει μία βρυσούλα που το νερό της φέρνει λισμονιά, είναι μαγική βρύση. Πάμε να την ακούσουμε. Από τον έρωμα, μου πει ότι σοκλώσει και. Τι να του τσέκμα, δεν πει δεν πει Τι να του Δεν ήταν πολύ καλή Ήταν το μόνο που βρήκα Δεν μπορούσα να το βρω σε καλύτερη Αλλά είπαμε ήταν τιμή ένα για την Άννα Χρυσάφη Η αποψινή βραδιά λοιπόν Θα μπορούσε να θεωρηθεί και λίγο περίεργη Έτσι και αντισυμβατική από πλευράς θεματολογίας Ε τώρα τα μάγια μου κανες κυρά μου μάγισες χαρτορίχτρες αραπιέ μαγεμένες μαγικέ, μαγικές Φίλτρα, βοτάνια Όλα αυτά όμως θα γεμίσουν σήμερα το ραδιοφωνικό μας πεντάγραμμο θα μας ταξιδέψουν μακριά πολύ μακριά σε μαγικές χώρες και θα μας ξαστρίσουν εκεί πέρα έτσι όπως γίνεται τις νύχτες όταν έχει πανσέλινο κάτω από το φεγγάρι ε? κάτι τέτοιες νύχτες είναι που τα βοτάνια είναι πολύ ισχυρά είναι γεμάτα ενέργεια και τα μάγια τότε κλειδώνουν καλά της αγάπης στο βοτάνι Προσορίσματα και φυλάκια Στον Νόις Ριντάξιον Τον Άκη, τον Crossroad Το Χόρχε, την Αλκιόνη Τη Μέριλιν Τον Παναγιώτη, τον Κωνσταντόπουλο Την Αντωνία Τον Θεοδωράκη τον Βέρτ Το μέλος Τον Τζέι καινούριο δεν το ήξερα αυτό Τον Ορφέα τον ε, Πάνο Τον ε, Δημήτρη Δημήτρη δηλαδή Την ε, Μάγδα Το Χάκο ε, Δεν βλέπω, Την Παστέλα Και Από τους φίλους μου Τους άλλους από τη Ρεμπέτη και την Παρέα Δεν ξέρω ποιοι είστε Δεν βλέπω ονόματα παιδιά Αν θεωρήσω από, τα... από την ανταπόκριση Θα είναι η Έφη Η Βάσια, ο Μάριος Ο Γιώργος, ο Γιάννης ο... Ο Χριστάκης, ο Φάνης, ο Νίκος, ο Μιτσάρα, ο Σπύρος, η Μπουμπού, ο Κώστας Υποθέτω τώρα έτσι, λέω τα ονόματά σας και υποθέτω ότι είστε και εσείς Γεια σας και σα ευχαριστώ πολύ Η σημερινή εκπομπή η ιδέα μάλλον για τη σημερινή εκπομπή μου ήρθε προχθές Άκουγα ένα τραγούδι, άσχετο με ρεμπέτικα, ήταν συγκεκριμένα της Μαρίζα που λέει και εσύ τρελή με και μοιάζει με κόρη μάγισσας που αλλάζει πρόσωπο μες στο σκοτάδι και εκείνη την ώρα αναρωτήθηκα άρα γέλω ανάλογα τραγούδια υπάρχουν στο ρεμπέτικο και πόσα να είναι ε, και κάπως έτσι έγινε η αρχή με τις απαραίτητες παραμέτρους βέβαια ε, γιατί βοτάνια, φίλτρα, μαγεία, μαγικά νησιά χωρίς τσιγκάνε, χωρίς χαρτορίχτρε, χωρί μάντισες, δεν γίνεται έτσι δεν είναι χωρίς Φλογερά κορμιά Οπότε επεκτάθηκε το θέμα Και ε, νομίζω ότι κάλυψε έτσι σφαιρικά Όλα τα σχετικά Και τα σχετιζόμενα Με το θέμα Ατσιγκά να με φωνάζουν Το πιο παλιό Από τα πολύ παλιά τραγούδια που κυκλοφορούν ε, Η ηχητική βέβαια είναι ανάλογη Αλλά μιλάμε για κοιμήλιο Οπότε θα το δείτε με την ανάλογη διάθεση και το σεβασμό. Είναι του 1908 από την Σμυρναίκη Εστουδιαντίνα. ¡Vamos! huh Πήρε λίγο τα αυτιά εσά, του Αμίτου, έτσι δεν μιλώ για του άλλου. Κάποιοι δεν είναι και τόσο συνηθισμένοι σε αυτά, αλλά είπαμε ότι πρόκειται για Κιμήλιο του 1908 έτσι και το, το αγαπάμε ακριβώς για αυτό που είναι. Ψάχνοντας λοιπόν για τα τραγούδια αυτά με μάγια, μάγισες και τσιγκάνε, έμεινα έκπληκτη με πόσα πολλά κομμάτια υπάρχουν. Στην αρχή, βέβαια, το μυαλό πήγε στα πιο γνωστά, έτσι, αυτά που έρχονται κατευθείαν με τη μία. Σιγά σιγά όμω όσο το σκάλιζα έτσι ως διαμαγείας <χι> <χι> Να το το είπα πάλι, την είπα πάλι τη λέξη Θα την ακούσουμε πολλές φορές σήμερα Λοιπόν ως διαμαγείας έρχονταν και άλλα και άλλα και άλλα Και τελικά είναι απίστευτο πόσο πολύ αναφέρεται το ρεμπέτικο Σε μάγια, σε μάγισες, σε κορμιά μαγικά, σε νύχτες, σε όλα αυτά Μερικά λοιπόν από αυτά εδώ πέρα τα τραγούδια θα τα ακούσουμε σήμερα όσα χωρέσουν στον περιορισμένο χρόνο που διαθέτουμε Οπότε για να ξεκινάμε έτσι καλά καλά, άντε μην κάθεστε, ασημόστε, ασημόστε εδώ πέρα τώρα να σας πω τη μοίρα σας έτσι Βάλτε πάνω στο χεράκι ένα μόνο τα λυράκι Ρίτα Αμπατζή σε ένα τραγούδι του Μανώλη Χρυσαφάκη Μοίρα Σα βοήθεια, τα πόδια πηγαίνουν στον εαυτό το η γη θα πατήσει να τη θα βολάσει. Για να τη σπούστα θα C'est vrai,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 Ε, δηλαδή η μαγεία δεν εξαντλείται Μονάχα στο να καταφύγει κάποιος ε, Μάγους και μάγισες Για να κάνει Ενεργοποίηση κακών δυνάμεων Διάφορα εκεί σατανιστικά Και να κάνει κακό σε κάποιον άλλο Αυτό είναι ίσως ένα τμήμα της Το οποίο εμάς εδώ δεν μας αφορά καθόλου Και δεν θα, δεν θα καταπιαστούμε Καν στο αν υπάρχει Αν δεν υπάρχει Αν αυτά ή αν δεν ευσταθούν Δεν μας αφορούν καθόλου εμείς εδώ το προσεγγίζουμε απλά και συγχρόνως αισθαντικά, έτσι Εδώ μιλάμε για τη μαγεία, αυτή είναι τη μαγεία που σε σκλαβώνει που σε δένει χειροπόδαρα, που σε κάνει να ξεχνάς το όνομά σου και να το ξεχνάς όταν αντικρίζεις δύο τσιγκάνικα μάτια που βγάζουν φωτιές Εδώ μιλάμε για φιλιά που σε κάνουν κομμάτια και αγκαλιά με ένα κορμί που σε σφίγγει σαφίδι. Αισθησιακά πράγματα δηλαδή έτσι, τέτοιου είδους μαγεία. Αυτά μας λέει Στέλα Χασκίλ στο τραγούδι «Φωτιές στα τσιγκάνικα μάτια». Σε δεν νιώτο δίλη, προδυσκασμένο τα χείλη Γιούλια απ' τη Γκρεμάδα, γλύκια μου αγάπη που δεν σε ξανά ειδά Μποτιές τα τσιντάνει τα μάτια, πηλιά που σε κομμάτια romi ku sas vingi sam peve di asti dranada Μυγούν με πότο, γλύκα π' ακόμα τη νιώθω Όνειρο που σβήνει, που αναμνήσεις αφήνει Φωτιές τα τσιγκανικά μάτια, φιλιά που σε κάνουν κομμάτια κορμί που σε σπίγγει σαν πίδι δίνει να δά που δεν Πηγαύω σε καλούν παμαρία. Και αν καλλιά μελα, πορμί, ποσέ, φύγει, σαν φύγει. Δι, λι, Γρανάδα. Που δεν. Να καλωσορίσω το μέλος Ζαντόνο που προσθέθηκε στην παρέα μας και συνεχίζοντας να, να διαρωτηθώ γιατί άραγε τόσο εξέχουσα θέση και τόσες πολλές αναφορές ε, μέσα στο ρεμπέτικο, στις μάγες, στις τσιγκάνες, στα μάγια και στα βότανα. Άραγε μεταφερόταν μέσα στο στίχο ο παλμός και η αγωνία για το αβέβαιο αύριο που ξημέρωνε μιας κοινωνίας η οποία έψαχνε λύσεις μέσα από το μεταφυσικό. Ε, μιας κοινωνίας που αφινόταν με απλοϊκή αφέλεια στην πίστη ότι με ένα βοτάνι θα ξεχνούσε. Με δυο-τρία δεσίματα ή λυσίματα κάτω από τα άστρα θα κέρδιζε αυτό που ποθούσε. Που αρνιόταν να δεχθεί ότι ερωτεύτηκε λάθος άτομο και απέδιδε αυτή τη θολούρα σε μάγια Ίσως ναι Ίσως πάλι και όχι και να ήταν απλά ένα στοιχείο το οποίο το χρησιμοποιούσαν για να εξάπτουν την φαντασία και να γοητεύουν πάντως το αποτέλεσμα είναι ότι πέτυχε ε, και όλα αυτά έτσι ακούγονται πάρα πολύ ωραία φτάνουν πολύ ωραία στα αυτιά μας και γενικότερα έτσι έχουν μια Γοητεία τα τραγούδια που αναφέρονται Σε, αυτό, σε αυτή τη θεματολογία Τα μάια να μου λύσει Για μια μεγάλη Τα να Τα δικιά και τα σημάδια της δελεί, και τις κεφιά που σημάδια δελεί, και τις κεφιά που να τη ναι, να σε τα, τα μαγιά να τις πιάσουνε, ναι, να σέρουμε τα ξένα. Καλό τον Νίκο τον Τριενταφύλλου στην παρέα Γεια σου Νικόλα μου, γεια σου Πάντω η λέξη μαγικό ασκεί μια έντονη γοητεία, έτσι ε, Μας φέρνει στο μυαλό μισοξεχασμένα παραμύθια Αυτά που ακούγαμε όταν ήμασταν παιδιά. Θυμίζει αραβικές νύχτες, έτσι γεμάτες μυστήριο Θυμίζει μαγικά χαλιά από εκείνα που ανέβαινε σε πάνω και πετούσανε, σε πηγαίνανε για περιπέτειες Έτσι σε χώρες μακρινές παράξενες ε, Θυμίζει αυτά τα δαχτυλίδια Που τα στριφογύριζες στο δάχτυλο Και έκανες μια ευχή Και η ευχή εκπληρωνότανε Ή ακόμη και τα λιχνάρια Το λιχνάρι του Αλαντίν που το γυάλιζε. Και έβγαινε το τζίνι και έκανε τις επιθυμίες ε, Ιστορίες με δράκους Μάγια που λύνονται κάτω από τα φεγγάρια Υπότες που ξυπνάνε μαγεμένε βασιλοπούλες Οτιδήποτε σχετίζεται με το απόκοσμο Το μεταφυσικό και το μυστήριο Αυτό έχει γοητεία Έχουν αυτές οι λέξεις έτσι έχουν μια γοητεία από μόνες τους Για μάγια μάγια μου έκανε. Για με έχεις μαγεμένο <laughs> Ή το ένα ή το άλλο δηλαδή Μέση λύση δεν υπάρχει Χαρίλαο Πυρή, 1926. είναι και η Αργυρό, η φίλη της ε, Μάγδας, Καλώ αργυρό. ευχαριστώ για την ακρόαση και αφιερώνουμε. Ο κόσμος της μαγείας είναι ένας κόσμος γεμάτος φαντασία. Πέρα όμως από αυτά, από αυτά που μας φέρνει στον η λέξη συνηρμικά, ε, η μαγεία στην πραγματικότητα είναι μια απόκριφη επιστήμη. Που περιέχει βαθιά γνώση νόμων και δυνάμεων της φύσης και του ανθρώπου Έχει εξασκηθεί από αρχαιοτάτων ακόμη χρόνων Και έχει κυνηγηθεί πάρα πολύ, ιδίως στο Μεσαίωνα με κάψιμο στην πυρά και όλα αυτά τα γνωστά Με τη μαγεία δε, με τη μελέτη της, όχι με την εξάσκηση υποθε... Δεν ξέρω, πιθανόν και με την εξάσκηση, δεν το έχω ψάξει τόσο πολύ Έχουν ασχοληθεί διάφοροι πνευματικοί άνθρωποι, επίσκοποι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ ε... Βασίλης Τσιτσάνης και η Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Μάγισα, που γνώριζες πολλά. <Τι> Γεια σου Σάβα, γεια σου Σβέν που ήρθες και εσύ στην παρέα μας. Καλώς Λοιπόν δεν είναι κάτι ασήμαντο και προσπεράσιμο στις συνειδησει μέσα η μαγεία. Ε, καταρχήν πρόκειται για πρόληψη έτσι. Δηλαδή αν πολλής είναι πρόληψη και οι προλήψεις είναι βαθιά ριζωμένες από το βάθος των αιών ακόμα. Οτιδήποτε μυστήριο και ανεξήγητο Είπαμε ότι έχει μια κρυφή γοητεία Η οποία εξάπτει την περιέργεια και τη φαντασία Ε και αν είσαι και λιγάκι αλαφροίσκετος Που λένε Το πιστεύεις Και αποδίδεις όλα τα κακά της μοίρα σου Εκεί πέρα Ακόμα ε, και την αγάπη Το πάθος Τον έρωτα για το άλλο φίλο Εκεί το αποδίδεις Και ψάχνεις να βρεις άκρε Με μάγισσες και με βοτάνια σαν μαγεμένο το μυαλό μου φταίω γύζι. Η κάθε σκέψη μου κοντά σου τη βρίζει. Δεν ησυχάζω και ως τον όταν κοιμάμαι κοντοπούλα, μου θυμάμαι. Μες στη σταβέρνα, στη γωνιά, για σε τα πίνω, για την αγάπη σου ποτάμια δάκρυα γίνω λύπησου με μικρή και μη μ' αφήνεις μόνο oh, αφού το βλέπεις όλοι ασένα μαραζώνω γυνάσια και μμου κάνισττι καρδούλα μου κομάθια εμια μαάθ σου σ μου σζα πολνως Σαν θέμα είναι ταμπού. Και είναι λογικό αυτό γιατί έχει και πάρα πολλέ πτυχέ, άλλωστε. Έτσι, τέτοιε πτυχέ που από αυτέ που εμεί είπαμε ότι δεν ασχολούμαστε. Γιατί εδώ πέρα. Είπαμε ότι ασχολούμαστε μόνο με την έννοια της ε, γοητείας Με εκείνη την αίσθηση που νιώθεις να, να σου γεμίζει την ψυχή σου Έτσι ένα αυγουστιάτικο φεγγάρι σε μια ακρογιαλιά Μια όμορφη ήσυχη νύχτα Αυτό που αισθάνεσαι όταν κοιτάζεις άστρα έτσι μέσα σε έναν ουρανό ανοιχτό καλοκαιρινό Εκείνο το... Και το συνέστημα, το όμορφο, το γλυκό που νιώθεις σαν κάποιος έτσι να σου χαϊδεύει από μέσα την ψυχή σου. Και αυτή τότε να μεγαλώνει έτσι, να ψηλώνει, να ανεβαίνει επάνω, άλλοτε πάλι να γαληνεύει, να χαλαρώνει, να ανανουρίζεται. Με αυτό, αυτό έτσι, το, αυτό το όμορφο, το συνέστημα που νιώθεις ότι όλα γύρω σου είναι έτσι κάπως αλλιώτικα, κάπως περίεργα. Με αυτό ασχολούμαστε εμεί. Ελλογιάστρα, έλα να πάμε μακριά. Ό! Oh, που όλα είναι ωραία και με τον έρωτα τα παρέα, στη μαγειμένη αραβιά. και ζουνάδες και εμείς μαθαραγιάδες, όχι, στη μαγεμένη παράδειά. Στη μαγειρέ. Καλωσορίζω την σαπουνόφουσκα που ήρθε στο δωμάτιο επικοινωνία και ένα καινούριο μέλο. Ε, σαν όνομα εγώ πρώτη φορά το βλέπω: ταού. Γεια σου, φίλε μου, ταύου, δεν ξέρω ποιο είσαι, καλώ ήρθε όμω. Ε, δώσε λέει ο Χόρχε. δώσε τι να δώσω <laughs> έχω παρασυρθεί λιγάκι εμένα ξέρεις μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά και ειδικά αυτές οι μουσικές έτσι α, τώρα, σαν αυτή την προηγούμενη που ακούσαμε ε, Ξετρελαίνω με κάτι τέτοια και με πιάνει και λίγο φλιαρία και τα λέω και λίγο παραπάνω από το κανονικό πάντως ε, αυτό που έλεγα ότι νιώθεις σαν να σου χαϊδεύουν την ψυχή σου από μέσα είναι ωραίο πράγμα έτσι ωραίο συνέστημα είναι αυτό που σου δημιουργεί μια. δημιουργείται μάλλον αυτό το συνέστημα από μια όμορφη ανάμνηση που περνάει έτσι ένα βραδάκι από το μυαλό σου και πιάνει τον εαυτό σου τότε να σιγομουρμουρίζει ε, νύχτε μαγικέ και ονειρεμένε. Α μη συνεχίσω να τραγουδώ, θα χαλάσει όλη η μαγεία τη στιγμή. Λοιπόν, νύχτες μαγικές ή αραπίνε, όπω είναι ο τίτλο, μάλλον ο κανονικό. Φώτης Πολυμέρης στην πρώτη εκτέλεση του 1946. Τα αγάπη ζελάγνες στην ξένη θεία. Φρέχει ο νους μου τα περασμένα, τα βράδια μου τα αγάπημένα. Μιλάω με καίμο, με σπαραγμό Για τόσες τρέλες που νοσταλγώ Αρατίνες, λάμπνες, ερωτιάρες Με ουίσκυ, με γλυκές κιθάρες Λέντε και τι ρωτώ. Μα τι και θα μια αγωνμένα, σαν εξώδικα. Μιλάω με τα καίμο, με σπαρμό, για τόσε τρέλε, unos τάβο. Αρα ποιε λάντε σε με ουίσκι, με δίκε κυτάρε, λε και φιωτό. Πουρισμένα και ποιομια φυγή στα σαν εξωτικά! Η γυναίκα μάγισα μέσα στο εμπέτο. Έχει πολλές και διαφορετικές παρουσίες και υποστάσεις διαφορετικές Άλλοτε είναι η γλυκιά μάγισσα της καρδιάς Άλλοτε είναι η κακούργα μάγισσα Άλλοτε πάλι είναι το μαγικό κορμί το ξωτικό Πάντως όλες μάγισσες ήτανε Μπορεί να μην ξαστρίζανε Ξέρω το μάτι αρσενικής αλαμάνδρας ή το αριστερό φτερό του μαύρου κόκορα. Αλλά είχαν όλες τον τρόπο τους Και μάγευαν καρδιές εκλεβαν μυαλά Σκλάβωναν κορμιά Η λιλή η σκανταλιάρα ας πούμε Που δεν μασούσε μία ούτε μάγκε ούτε αλάνια Μάγισα δεν ήταν και αυτή Η Δημητρούλα που τα έσπανε με τη γάμπα της, Και αυτή η Η Κατερίνα Με τα μάτια της που ήταν σαν τα κάστανα Στο παραπονιάρικο εκείνο το αμάν Κατερίνα μου Και αυτή μάγησα γάνιζε τους σκεφτέδες της εκεί και τον μάγευε τον άλλον ε, Η Ελενίτσα του Δραγάτσι που αρρώστανε κόσμο με τα φρύδια της ξέρω τα σμιχτά. Η Βαλεντίνα του Μιτσάκη που θάβεζε και παντελόνια Όλες, όλες αυτές μάγισσες ήταν με τον τρόπο τους Ακόμα και η Ζεχρά του Μιχάλη του Σουγιούλ Όταν μεταλλάχτηκε το ρεμπέτικο στα χέρια του ε, Και αυτή μάγισσα ήταν Θα σπάμε τώρα από εδώ και πέρα παρακάτω δηλαδή Να τις γνωρίσουμε έτσι Είτε σαν συγκεκριμένα πρόσωπα της ιστορίας ή έστω κάποιας ιστορίας ή σαν λόγος τραγουδιού για την γυναική φύση η οποία βέβαια είναι και παραμένει αστήρευτη. Μάγισα Κακιά Αυτό το λέει πολύ ωραία ο Κώστας Νούρος αλλά εμείς εδώ θα το ακούσουμε από τον Γιώργο Κατσαρό Στην καρδόλα σου Αχ, χωριά περιπομονή Μου χάρισες την νιώτηση Α, μαρικί όλη Περιπομονάρει αριμέ κανέσ' εσύ Στα καλή τα δικά Τα μάτρε, μα Και με τότα κρύβουν, κρύβουν, τίτλοι άνθρωποι. Έχω την ώρα, πια εσύ. Ή γιατί λοιπόν αχάριστη μου πει ρε, πια τη Και στα δροσιά τα καταλήξει. Αναχες περβολάμαρη και στα τα Για, Για. Τώρα μου στην καρδιά και καρπούνο θα έκανες Α, μέσα απ' τα σωτικά Σκύσε λοιπόν το στήθος μου εσύ Και πάρε τα κομμάδια Πάρ' θα να βάψεις Α, Μαρτάνα μάν, ψιστρά σπλακη, τα δεν γιος ούλαμανια. Και όσο είμαστε εκεί, έπισκεργιάς τα πήγα. Ακ μαρτάνα μάν, ψιλιμάγισα, τα ψένε σου ο ψηφια. Τα πιστεύει την. Όχι ψάχνει η Να πάνε. Λέει η Παρέα από εδώ πέρα του Μουζιν σε κάποιο κουτούκι. Έχω πολλού φίλου. Διαδικτυακούς, οι οποίοι παίζουν μπουζούκι. Ένα από αυτού είναι ο Γιώργο Σκάρπα, ο οποίος μάλιστα, αυτή τη στιγμή, αν το βλέπει, έχει γράψει ε, Φιλιά από Βέλγιο. Γεια σου, Γιώργο μου. Φιλιά και από μένα και σε σένα και στη δικιά σου τη Μάγισσα, την γναριστέα, την Ξανθιά σου τη Μάγισσα. Φιλά και πολλά. Λοιπόν, ένας από αυτούς είναι ο Γιώργος Οσκάρπας. Ένας άλλος είναι ο Δημήτρης Οδουκάκη. Είναι και πάρα πολλά άλλα παιδιά. Ε, θα το συζητήσω, Χόρχε, και θα τους φέρω σε επαφή. Ακούνε όλοι, αλλά δεν ξέρω, δεν μπαίνουν μέσα στην... Ακούνε απ' έξω, δεν έχουν κάνει αγγραφή οι περισσότεροι. Ίσως τους έρχεται και λίγο δύσκολο Κάποιοι δεν μπορούν και να συνδεθούν Ακούνε μόνο απ' έξω, δεν μπορούν να γράψουν Κάτι τέτοια μου λένε συνήθως Πάντως αυτό που πρότεινες θα το ψάξω και θα δω Μήπως και συγκεντρωθούμε έτσι σαν παρέα Λοιπόν Είπαμε ότι θα γνωρίσουμε αυτές τις μάγισσες έτσι Πάμε σε μία από αυτέ. Χρόνια ολόκληρα λέει Προσπαθούσα απεγνωσμένα να βρω το μονοπάτι που θα με έφερνε κοντά σου Φορτωμένος αδιέξοδα Έψαχνα διαδρομές Για να με βγάλουν κατευθείαν στους ανεμόμιλους της χήμερας Στα μαγικά σου τα μάτια Μάτε ο κόπος όμως Κουράστηκα για να σε αποκτήσω Αρχόντισά μου Μάγισσα τρελή Βιαστήκα για να σε αποκτήσω Αρχόντισσα μου μπάγισσα αντρεγή Σαν θαλασσοδερμένος μέσω κύμα παρηγοριά ζητούσα ο δόνιος της ζωής. Υπότιτλοι AUTHORWAVE ή και κυκλωμένες φεγγάρι ισορροπούν με τα άλοθη της επιμονής και της υπομονής Κάθομαι και κάνω απολογισμό και αν στο τέλος είναι γραφτό να μετράω από καΐδια προτιμώ στην πυρκαγιά να καίγονται όνειρα και εγώ μαζί με αυτά Ντέρτι μεράκι πίνω φαρμάκι Γεια θα σε πάρω, για θα χαθώ Μια σχεδόν ερώτηση και για απάντηση: Ένα μαχαίρι που σχίζει στα δύο. Φύγε ρε μόρτι. Επιστρέφω στις κακές μου συνήθειες... και στον εθισμό να πιάνω από λέξει. να τις πλέκω και να τις φτιασιδώνω. Να βλέπω μοίρες στα χέρια... στο φλιτζάνι και στα στέργια. Να ακούω τους ήχους... και να τους ερμηνεύω σε μονόλογο... έτσι όπως τα φαντάζομαι εγώ... όλα για όλους... εκτός από τη δική μου τη μοίρα. Φταίει εκείνος ο διαβάτης. Οι λέξεις Μα σε γλώσσα αλλιώτικη από τη δική τους Τη δική μου μοίρα δεν θέλω να την ξέρω Δεν θέλω να ξέρω τι μου γράφει να υποφέρω Ίσως όμως σήμερα βράδυ Στον παλμό της νύχτας Ίσως να συντονιστούν οι ψήθυροι Στο φάνει στην παρέα ε, Θα σου πω για αυτό που έγραψα εκεί πέρα Ψάχνουν από εδώ τα παιδιά Ο Χόρχε είναι ο ιδιοκτήτης τη σελίδα μας εδώ ε, Και έτσι ήρθε σε ευχάριστη Φαίνεται διάθεση Και έκανε μια πρόταση να βρεθεί κάποιος Που να παίζει μπουζούκι καλό Για να κάνουν τα παιδιά ένα event έτσι Μεταξύ μας από εδώ πέρα Από το Music Heaven Και από εσά φυσικά όσοι θέλετε Οπότε θα μιλήσουμε πάνω σε αυτό για να μην κάνω τώρα παρέμβαση άλλη και χάσω τον ήρμό μου. Εδώ πέρα τα έχω βάλει και στη σειρά όλες τις μάγισσες. Λοιπόν, να συνεχίσω με τις μάγισσες. Ένα προέστημα. Το αμήχανο παράπονο κλειδωμένο να λογαριάζει την αιωνιότητα μέσα σε όνειρα που κοιμήθηκαν ανανουρισμένα από τη βροχή εκεί έξω στο πεζοδρόμιο. Από εικόνες Ανάμεσα σε λέξεις Ένα προέστημα που δραπετεύει Με ένα κλεμμένο όνειρο Και κυλάει στην προσδοκία μια στιγμής Μιας μονάχας στιγμής Ξαφνικά φυσάει ένας άνεμος Που αψηφά το σκοτάδι Και σκορπάει τους δαίμονες Διώχνει τη σκόνη μακριά Και δίνει μια σταγόνα ελπίδας Σε λόγια όμως μονάχα ε. Σε λόγια και σε ένα πρόσωπο, μια μάγισσα Μάγισσα τσιγκάνε από τη βαγδάτη Μάγια να μου πεις για την αγάπη Κάνε μάγισσα να αποφασίσει το φτωχό αλήτη να αγαπήσει Που θέλω απόψε είναι ένα υπτάμενο χαλί, να ανεβούν επάνω οι ήχοί, να βγάλουν φτερά να ταξιδέψουν και επιθυμίες και όνειρα με άρωμα ανατολής και ανάσα για σεμιού να έρθουν και να κουρνιάσουν στα βλέφαρα. Ο χρόνος να γίνει ρευστό, έτσι σαν άμος, και το σώμα να γίνει κλεψίδρα να τον δεχθεί. Η φαντασία καλπάζει, είναι τόσο κοντά και παράλληλα είναι και τόσο μακριά Μια σκιά μέσα στο φως Το μισό φεγγάρι στο όνειρο Το άλλο μισό στην ερημιά Η ανάμνηση μιας νύχτας φορεμένη κατάσαρκα. Κάποια βραδιά μαγική Εσύ μια φιγούρα γυναικεία που διαρκώς διαστέλλεται όσο εγώ συστέλλομαι και μικραίνω Σκλάβος, το δικό σου φιλί, δεμένος το σεβδά σου. Κάποια βραδιά μαγική, τότε, εκεί κάτω, στο μισήρι. Και δύο λέξεις μόνο. για γιαχαμπί. But oh, no. Όταν ο καημός της αγάπης χωρίς ανταπόκριση, όταν ο πόθος που δεν εκπληρώνεται φουντώνει τότε το μυαλό ξεφεύγει, ξεστρατίζει και παίρνει άλλα μονοπάτια Χάνεται η επαφή με την πραγματικότητα και κάθε λύση που θα έβγαζε από αυτό το αντίέξοδο φαίνεται λογική Και η πιο παράλογη ακόμα, η πιο περίεργη, η πιο παράξενη απέτηση φαίνεται λογική Τσιγκάνα βοήθαμε, έλα εδώ κοντά μου, πάρε την τράπουλα και έριξε μου τα χαρτιά Πες μου τι βλέπεις Βγάλε και τα βοτάνια σου, διάλεξε το καλύτερο και δώσε μου να θολώσω το μυαλό μου Να λύσω τα μάγια να την ξεχάσω Και αν πάλι τα βοτάνια σου δεν είναι ισχυρά και δεν πιάσουν Τότε τσιγκάνα πάρε με εσύ την αγκαλιά σου και κάνε με, με τα δικά σου τα φιλιά να την ξεχάσω Παράλογο be yeah. Σκουριασμένα από την αχρηστία, ούτε κλείνουν ούτε ανοίγουν. Το μισοσκόταδο της φαντασία μου φωτίζεται από τους δυο χρυσού κρίκου που κρέμονται στα της. Λεπτά δάχτυλα, φορτωμένα δαχτυλίδια, ανακατεύουν νευρικά την τράπουλα και πού και πού ισιώνουν αμήχανα τι χοντρέ πλεξούδε όταν βλέπει ανάμεσά μα να πέφτει ο βαλέ. Ανακατεύω και ξανακόβω. Πάλι βαλέ εδώ. Παίρνω το προσποιητό ύφο του «δεν σε θέλω». Όμως εδώ γύρω δεν υπάρχει κανένας για να τον ξεγελάσω. Μονάχα εγώ είμαι εδώ στη γωνιά και εσύ στη σκέψη μου άτακτη. Σταυροδρόμοι αυτής της παράξενης νύχτας Που η σφιγμοί Χτυπάνε ξέφρενα για σένα Στέκομαι απέναντι Και ακουμπάω στο κυκλίδωμα της ελπίδας Περιμένω και αφουγκράζομαι Μόνο να περιμένω μπορώ Με αγνοείς Χωρίς να με διώχνεις Τη προδοσία του πικρό και το κάρμα πολύβαρη. Αντίστοιχη και η κατάρα τη μάγισσας, η οποία εκδικαίεται. Πόσο μάλλον όταν η μάγισσα είναι η μάνα, η μάνα η μάγισσα. Ποτέ αγάπη εσύ να μη χαρεί, καταραμένο να σε όσο ζει. Για του φολώνε, την άπιστη του σκοτώνει. Και με στη φύλλα τη κλεισμένο, ύλωνε. πω ή ποτέ με τα χαρά Κοιτάω φυλακτό μόνο τους νυχτιάτικους φόβους μου και τη μορφή σου που γλιστρά από τη νύχτα στο φως και από το φως στη νύχτα ανάμεσα σε σπασμένους κρίκους από νάζια και επίσματα. Βοτάνη, βοτάνη δεν υπάρχει πια ούτε γιατρό για μένα. Γιώργος Κάβουρας για τον Φάνη που του αρέσει. <χει> lamo di notte mi gomeni sto su da me la aprini mi Ο Φάβουρα είπαμε ήταν για τον Φάνη, το φίλο μου τον Δασόπουλο. Ο Φάνης για όσου ενδιαφέρονται, στο νέκι, όπω το ακούτε, νέκι με γιώτα.listen του Μάη Ράιντιο, κάνει εκπομπή με ρεμπέτικα κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή βράδυ στι 11.00 και όσο πάει, μέχρι πρωία. Συνήθως το ξημερώνουμε. Λοιπόν και ο άλλος ο Γιώργος ο Σκάρπας που μπήκε μέσα στο φόρμουλο, στο, στο δωμάτιο επικοινωνία στο chat είναι ο φίλος μας από το Βέλγιο που είπε ότι παίζει πολύ ωραίο μπουζούκι και τραγουδάει Αυτά τα λέω για σένα Χόρχε που έψαχνες να βρεις μπουζούκι Βέβαια είναι λίγο μακριά ο Γιώργος αλλά θα βολέψουμε τη δουλειά με κάποιον άλλο φίλο από εδώ, από κοντά, από Αθήνα Θα αναλάβει ο Φάνης και θα μας κάνει τα προξένια με τι κυρίε, τις, τις μάγισσε του Ρεμπέτικου, νομίζω ότι. Ε, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλέ ακόμη βέβαια, αλλά αυτά που ήθελα εγώ έτσι να εντοπίσω κάποια πρόσωπα και πράγματα, τα πιασα. Έβαλα και κάποιε δικέ μου κουβέντε και σάλτσε εκεί πέρα, ε, με πιάνει το λογοτεχνικό μου έτσι καμιά φορά και γράφω κάτι. Λέω, γράφω τέλο πάντων. Σημειώνω <laughs> κάτι τέτοια. Τώρα, αν έγινε λίγο μελό, και αυτό δεν ταιριάζει με το Ρεμπέτικο, με την δωρικότητά του και με το στυλ του. Θα μου το συγχωρήσετε γιατί εγώ μέσα στο ρεμπέτικο ε, βρίσκω πάρα πολύ λυρισμό Είναι ο δικός μου τρόπος προσέγγισης, εγώ έτσι κάπως το βλέπω Θα συνεχίσουμε τώρα με τις τσιγκάνε, Οι οποίες άλλοτε παρουσιάζονται σαν βοηθή και αρογή στον πόνο του άλλου Με τα φίλτρα τους και με τα βοτάνια τους Και άλλοτε σαν πανέμορφες φλογερές καρδιοκλέφτρες που συνάμα κατέχουν και τα μυστικά της γοητείας και της γητείας. Η μορφή της τσιγκάνα στο ρεμπέτικο είναι εντυμένη με ετσι με τα φλογερό, με μάτια πλάνα και με αίμα που βράζει. Αν όμω λάβουμε υπόψη μας ότι οι τσιγκάνοι σαν φιλί είναι πολύ κλειστοί και δεν συναναστρέφονται με άλλους έτσι εξωτερικούς, ε, και οι γυναίκε είναι μέσα εκεί πέρα σε είναι εγκαιτοποιημένοι μένι αυτοί σαν φιλή και σαν κοινωνία μάλλον όλα αυτά είναι φαντασιώσεις των στιχουργών ίσως και γι' αυτό ακριβώς το λόγο επειδή δεν μπορούσαν να τις πλησιάσουν ε, ε, γι' αυτό φούντωνε το ανέφικτο και ο, ο πόθος αυτός ο αχαλήνοτος Μουσική Δείξε έτσι τα χαρδιά και πες μου την αλήθεια Θα γιάννη Yeah. Yeah. Το ντέφε στο τσιγκά να μου απόψε. Και εσύ, τσιγκάνε, σπάσε το βιολί και εγώ θα σε πληρώσω όσα θέλει. Απόψε θα παίξετε για μένα γιατί έχω μεγάλη σύγχυση και πρέπει να τα εκτοποιήσω τι σκέψει μου. Βοήθησε με. Μέσα από τι δοξαριέ πρέπει να πιστέψω, πως η... να πιστέψει η καρδιά μου, πω η γυναίκα το φιλί το πουλάει. Δεν το χαρίζει. Εγώ εδώ απόψε δεν ήρθα να γλατήσω. Ήρθα να ζαλίσω το μυαλό μου. Με το κρασί και με τις δοξαριές σου Και να υποχρεώσω την καρδιά μου να την ξεχάσει Είναι τα τρελά που κάνει το ΣΑΜ, το πρόγραμμα Το προσπέρασε το τραγούδι Και έβαλε τη γυφτοπούλα του Μπάτη Λοιπόν, ας ακούσουμε τη γηφτοπούλα. Μου χάλασε το, το σενάριο. Μια Να σουμπάτινο! Ναχαρίστηνιο κοτσίτε στο που το μακρύ. Τα ψυχοί σου το ταφούνι περπατά και τρέμει Μπαγλαμά Να χαστεί με όρθια σου την ποδιά σου την χρυσή, τη χρυσή. Αψε κάρτο τι γυρί τη ζυπτοπούλα μου εσύ. Παπάντη με τη πούντα τη χρυσή με ούραν ο νάπε, τη με τα στερία του μαζί ε, Και Μάγια και νύχτα πάνε μαζί Εμένα η νύχτα με ξητάρει η μαγεία τη. Η νύχτα είναι ελκυστική και επικίνδυνη Και όταν μάλιστα είναι μαγική Έρχεται, παίρνει το μυαλό Το παρασέρνει σε ένα μονοπάτι ατελείωτο Που δεν έχει αρχή και τέλος Παρά μόνο μια πορεία, Απροσδιορίστη τις περισσότερες φορές Στο σκοτάδι μέσα Μεγαλοποιούνται τα πάντα και αλλάζουν όψη. Στην ουσία δεν αλλάζει τίποτα. Απλά αλλάζει ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα. Η νύχτα είναι απλά και αυτή ένας μαγικός καθρέφτης. Και ο κόσμος, ο κόσμος είναι το ανεστραμένο είδωλό τη. Αλλά φροίσκιοτε καλέ, πες μας απόψη, τι ψητίδες. Νύχτα γεμάτη θαύματα... Νύχτα σπαρμένη μάγια Και με αυτό το δύστιχο Από τους ελεύθερους πολυορκιμένους Του Διονύση Σολομού Θα σας χαιρετήσω Ακούγοντας το ορχιστρικό Τσιγκάνι και αγάπη Του Γιάννη Σταματίου Του Σπόρου Πρόκειται για πρωτότυπους αυτοσχεδιασμούς Σε μπουζούκι με διαφορετικό κούρδισμα Δικής του έμπνευσης Περιέχεται στο CD που λέγεται με χαμηλωμένα φώτα και ο ίδιος ο σπόρος εκεί λέει ότι είναι μια σειρά από απρόσμενους αυτοσχεδιασμούς για μπουζούκι σε κάποιο άγνωστο κούρδισμα δική μου έμπνευσης. Σιλία, να μιλήσω πάνω στο ορχιστρικό. Αλλά θέλω να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους σας. Τον Noise Reduction, τον Crossroad, τον Άκη, το Χόρχε, την Αλκιονή, τη Marilyn, τον Παναγιώτη του Κωνσταντόπουλο, την Αντωνία, τον Θεοδωράκη το τον Vert, τον Jay Kang, τον Ορφέα, τον Δημήτρη Dimit, Δημήτ, τη Μάργοτ, Τη φίλη της στην Αργυρό Τον Χάκο, Χάκος Τον ζαντόνο Τον Σβέν, τη Σαπουνόφουσκα Τον Ταούς Την Παστέλα ε, Ποιος άλλος ήταν Τη Σαπουνόφουσκα Την είπα τη Σαπουνόφουσκα Και του φίλου μου Τον Φάνη το Δασόπουλο Τον Νίκο τον Τριανταφύλλου Τον Γιώργο το Σκάρπα Την Αριστέα Τη Βάσια Την Έφη Τον Μάριο ε, το Μιτσάρα, το Σπύρο με την Μπουμπού τον Κώστα το Γιάννη, το Παπαχρίστου τον Χριστάκη τον Αυθεντικό δεν ξέρω ποιοι άλλοι ήσασταν παιδιά Σα ευχαριστώ όλους, όλους πάρα, πάρα πάρα πάρα πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη πέμπτη ακολουθεί η Αλκιόνι με τις Αλκιονίδες Νότες να μας μαγέψει στη συνέχεια με τις δικές τις επιλογές Καλό βράδυ από μένα, φιλάκια πολλά σε όλους σας heaven